Αστισμένο στο λόγο εκτάζω τη μουσική μου Φιαφή μου στο χρόνο και στο μυαλό η φωνή μου Αφού δίνω το παρόν και είναι κάτι σαν τιμή μου Όσοι θέλουν μαζί μου και όλοι άλλοι απέναντί μου Πάρε να εσπνεύσεις την πιο δυνατή μυτιά Τώρα πάω μου, στην καρδιά σου φωτιά Άνοιξε τα μάτια, εγώ λέω και τα φτιάχναν να προσθέσει! Αντισί Όσα γράφουν τα χαρτιά. Τα λένε για απόψει. Ταχουν όλα διόψει. Κατά το εμπενδώσει. Στα νησία με επιδόσεις Θέλει να το αλλιώσει. Νινάνω να κόψεις Το μυαλό σου να γιώσει, Μόνο αυτό θα κατοφώσει. Τα νομικά και σύλαβε αρπακτικά. Κι όρια πάνταστατικά για τα δικά σου τακτικά. Κραπέναλα, εντό τα αποφυλητικά. Πέσω να δώ στα Η φωνή μου όταν μυρίσει, τα πάντα θα αρθαιρίσει Όταν Ανάτολη πιεδίσει, δεν θα σταματήσει Επανάσταση θα χτίσει, θα σε πείσει Αν επιχείρημα έχω Επιχειρήματα πολλά, δεν σου τα σωστά κι με επιχειρήματα Η κάθε σου μη λέει λόγια σήμαντα Δεν τα απάνω τα κινδύνα σήματα Όλους αυτούς που κάνουν ραπ λεφτά Υποβαθίζουν το ραπ και το μυαλό σου τελικά Τα λόγια τους συμφέρουν μόνο τα φαιντικά Και θέλουν να σε κάνουν να τα βέβεις βολικά Δεν είναι βολικά, είναι όλα ψευτικά Όλα αυτά που σου βλασάρουνε ουτοπικά Η ραπ μιλούσε πάντα επαναστατικά Χιπχοπι τη φάντα από τα οδοφράγματα πουλήσω στο το να ζητάς κινδύνο μη θέλω να ξέρεις τι για μένα Η ράπ εκπροσωπή. η ράπ για μένα Από το δρόμο αντίσταση ενάντια στο κράτος που μειώνει τις μισθούς μας είναι μουσική και στοίχοι που εμπνέουν την αντίδραση να σπάει τις προκαταλήψεις και τους ρατσισμούς μας Είναι η Επανάσταση απέναντι σ' αυτούς που θέλουνε τους μετανάστες. να βλέπουμε που την με που μαθαίνουν τα να Ομοκράτη που μας παίρνει με τους χώρους στον υδρότα της δουλειάς Σ' όλους όσους σοθετούν την προεκλογική απάτη τους ψηφίσεις Και μετά ότι και αν πείστε με τραπ Η hip hop είναι κουρτούρα επαναστατική Στα λαίδι μουσικής hip hop ανυπακοείς όσους ντροπιάζουν Την πένα το ρεύμα απειλείς Το underground μη δίνεις εντολή Ναι και θα τώρα να μου πεις εσύ για κάτσε κάτσε ρε φίλε Δηλαδή εσένα σου σουρθεί η εταιρεία αν κάτσε μια καλή ξέρω εγώ και παίξε σου εσύ πόλια λεφτά τέτοια Τι δεν θα τα πάρεις ξέρω εγώ δεν τα θες τα λεφτά Να σου πω κάτι ποιος δεν θα τα έπαιρνε ρε τα λεφτά ποιος δεν θα τα έπαιρνε τα λεφτά είναι εντάξει Δεν επιβιώνεις ξέρω εγώ αλλιώς αλλά Το να είσαι σε εταιρεία και να κάθεσαι να λες βούρδες μέσα απ' το CD σου Κυριολεκτικά ότι η μαλακία σου κατέβει στο κεφάλι Να μιλάς για τα λεφτά, λεφτά, λεφτά, σαν να είναι η πρέζα σου Να πουλάς την ψευτομαγιά σου Και να πουλάς έτσι το rap Και όλη την ουσία και τη θεματολογία που θα μπορούσες να εκφράσεις Για να πουληθούν μερικά παραπάνω CD που θα ενθουσιάσουν τους επίδοξους no-gangsters σου Τι να σου πω, άμα MC σας γαβώνει ακόμα εχλίδα, είστε πολύ οπισθοδρομικοί για το ελληνικό rap.